Παρασκευή απόγευμα στο Music Heaven <problema> Στο μικρόφωνο ήχθης <t reinforce> Έτσι κι αλλιώς Έτσι κι αλλιώς κάθε εβδομάδα <t deliver> Κάθε εβδομάδα παρέα με τους μουσικούς μας συνενόχους Στις <t> βράδυ <genges> <t> <marilli> Τι περιπλάνηση, μα με στι πόλει, στον αγώ. Τι θαμπε φωνέ, τον άγνωστο. Σκορπά, εκεί και δω. Μου κρατά το χέρι, σέκρατο. Με κοιτά για μια στιγμή. Το μεγάλο, μα τον ιρό εξηγόμενα φιλί και μετά δεν μιλάμε πολύ γιατί τ' όνειρο στη σιωπή με το βλέμμα στους πέμπτους Στις βραδινές μα μας Στις καρδιάς, διαδρομέ. Πώ γεμίσει νυχταρώματα, διαδρομές Πως γεμίζει νύχτα χρώματα Πως φωτίζουν τι σκιές Και δεν βρίσκω λόγια να σου πω Γιατί όλα έχουν φωνή Εξυγόμενα φίλη και μετά δεν μιλάμε πολύ. Γιατί τόλμηρο ζει στη σιωπή, με το βλέμμα στου πέραστη. Από το Music Heaven, από το Έτσι και αλλιώ, mm. τακτική εκπομπή κάθε Παρασκευή στι 6 σα έχω εδώ mm. και από την νυχθή, αλλιώ Σοφία, mm. που τι μου κάνετε, κουλάκια μου εδώ, μαζεμένοι mm. όλοι οι φίλοι και η μουσική συνένοχη. Mm. Σήμερα δεν θα είμαι μόνοι μου στην εκπομπή, θα έχουμε παρέα. Θα έχουμε συντροφιά μα μια αγαπημένη φίλη. Όπω σα έχω υποσχεθεί και όπω έχουμε προαναφέρει. Την Ρεβέκα. Την Ρεβέκα, την Αναστασιάδ. Γεια σου, Ρεβέκα. Καλησπέρα. Η κιθάρα που ακούτε να παίζει από πίσω σαν μουσικό χαλί Ρεβέκα. Διότι η Ρεβέκα χωρίς κιθάρα δεν πάνε μαζί. <Συλί> Ήθελα να πω δύο κουβέντες πριν να αρχίσουμε. <Συλί> Το προμοτάρισμα, τα φώτα, η εμφάνιση, οι δημόσιες σχέσεις και τα διάφορα γραφεία των μάνατζερ είναι η βασική συνταγή σήμερα που αποζητούν οι νέοι καλλιτέχνες για να γίνουνε τι άλλο διάσημοι, Να αποκτήσουν εφήν. Και όλο αυτό γιατί και για να εκφράσουν πιθανά, λέω εγώ, αυτά που έχουν να πουν αλλά κυρίως για να βγει το χρήμα, το χαμομήλι που λέμε. Τώρα όλα αυτά που όσοι σχέση έχουν με την τέχνη δεν ξέρω. Κάποιοι λοιπόν λένε ότι έτσι έχουν τα πράγματα και εγώ θα συμφωνήσω ότι σε γενικές γραμμές έτσι έχουν τα πράγματα. Όμως θα τους τη χαλάσω λιγάκι, γιατί μπορεί να είναι κι αλλιώς. Γιατί Γιατί δεν μα ακούτε καλά. Γράφτε μου παιδιά να το διορθώσουμε Τώρα μας ακούτε ελπίζω έτσι Δεν ακούτε mm, Τώρα θα ακούτε καλύτερα Λοιπόν και εγώ δεν θα τους τη χαλάσω όπως είπα Σίγουρα όλα αυτά παίζουν ρόλο Αλλά υπάρχουν και παιδιά που ακολουθούν και διαλέγουν έναν άλλο δρόμο Και αυτός ο δρόμος μπορεί να είναι μικρές σκηνέ, Μπορεί να είναι απλώς κιθάρα τους και αυτά που νιώθουν ένα τέτοιο παιδί, νομίζω ότι είναι και η Ρεβέκα. Και θα έλεγα να αρχίσουμε, γράφτε μου αν ακουγόμαστε, μη μιλάμε άδικα. Θέλω να μ' ακούτε που λένε. Ε, και θα αρχίσουμε ευθύ αμέσως. Ρεβέκα, τι παίζεις. Τίποτα συνειδημένο. <laughs> ε, ναι, εντάξει, ωραία. Θα το φέρουμε πιο κοντά. Λεπτά, γιατί... Εδώ ναι, Εδώ γίνεται ένας χαμός. Έχουμε καφέδες, τσιγάρα, νερά δεν είναι εύκολο. Τώρα ελπίζω να μας ακούτε καλύτερα. Κυρίως τη Ρεβέκα δηλαδή. Ξέρω. Ξέρω. Ξέρω. Και, Ιερ... Και αυτό είναι ο Ιερνή. αυτό είναι. Αυτό είναι επεισοδιακή εκπομπή που λένε. Τι ήθελα να πω, που διοργανώθηκα, Έχω τη Μαρία που λέω ότι δεν ακουγόμαστε. Έχω και τον Ια. Ναι. Δεν θα ακούγεσαι, θα ακούγε την κιθάρα μόνο. Α. Κάνω ό,τι θε λοιπόν. Να Λοιπόν, Ρεβέκα. Έλα κοντά. Α, μάλιστα. Μην κάνει πίσω. Το χέρι κρατά μου στα σκότια. Κούπα να πω δύο κουβέντε πριν Αρχίσεις αλλά δεν πειράζει. Έλα κοντά να σου μιλήσω για αυτά που μέσα δεν χωράνε πια. Α. Να με Έχω πέσει χαμηλά Έχω πέσει χαμηλά Μάτια μου γλυκά Να με αντέχεις Να με προσέχεις Έχρη να σηκώθω ξανά Λίγο ακόμα μοναχά Μάτια μου γλυκά να με αντέχεις Να με προσέχεις Έλα κοντά. Το κόσμο το κόσμο αυτό που μου ζητάει πολλά Έλα κοντά για σπίθα ρίξε να βγει από τη στάχτη μου ξανά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 Μάτια μου γλυκά, πώς με αντέχεις, να με προσέχεις. Καλά είσαι Θεότριλη. Έτσι. Γιατί. Είπα να το κάνω λίγο πιο επίσημο να σε παρουσιάσω. Να, να Εσύ εκεί η Αντάμα με την κιθάρα. Αυτό δεν είναι. ξέρω να κάνω. Το πάει μαζί, πάει μαζί. <laughs> Έκανες την καλύτερη παρουσίαση και εδώ τα παιδιά... Σου γράφουν διάφορα, φωνάρα, κοριτσάρα, μουάχ, βάχ και τα γνωστά εδώ. Ε, καλά, η παρέα μας είναι γενικά φιλόξενη. Εδώ όλη η μουσική συνένοχη την ε, σήμερα η εκπομπή δεν έχει υπερθεάματα, είναι γυμνή, είναι ανπλάκτ που λένε. Δηλαδή μια κιθάρα, μια φωνή και το στίχημα. Γιατί αυτό είναι το στίχημα. Όλα τα άλλα είναι υπερθεάματα, καλά είναι βέβαια και χρειάζονται αλλά και επί το έργο, έτσι στεγνά και λίτα, είναι καλύτερα νομίζω τα πράγματα. Και εκεί φαίνεται και ο καλλιτέχνη. Ναι, ταξιδιάρα κρυστάλλο, το ξέρω ότι θα σα αρέσει, γι' αυτό σου είπα εγώ. Βεβαίκα να το ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή, έτσι να δώσουμε μερικές, μερικά στοιχεία για σένα στους φίλους. Βέβαια τα παιδιά, κάποια τουλάχιστον, σε έχουν ακούσει γιατί παίζουμε τραγούδια σου σε εκπομπέ, κατά καιρούς αλλά όχι όλα, δεν σε γνωρίζουν όλα. Να δώσουμε έτσι μερικές πληροφορίες για σένα. Ρωτήστε με. Είμαι στη διάθεσή σας. Για σας πω ότι θέλετε. Για πες αυτό που λέγαμε και χθε. Ε, ας πάρουμε τη Ρεβέκα τη μικρή από το χέρι και ας μπούμε μέσα στο δρόμο της διαδρομής σου. <κυκ> Πότε ήρθες πρώτη φορά σε επαφή με τη μουσική? Πότε θυμάσαι να... Ε, οι μου τραγουδάγαν. Ο πατέρα μου ήταν επεντελματίας Ξεκίνησα να, να ασχολούμαι έτσι λίγο πιο εντατικά με την κιθάρα πριν 10 χρόνια περίπου. Μια πολύ λίγο διάστημα δηλαδή. Ουσιαστικά την έχω παρατήσει. Ασχολήθηκα με το τραγούδι μετά. Ε, όχι μικρή, δηλαδή γύρω στα 20 εκεί, 22. 22. Αλλά τραγούδα. τραγούδα όπω τραγουδάνε όλοι. Μου άρεσε να τραγουδάνε. Εντάξει, ωστόσο παίζει κιθάρα. Παίζω όσοι παίζουν. Δεν έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια με την εντάξει, ναι. Έδωσα δηλαδή περισσότερο βάρο το τραγούδι αργότερα. Έχω τρία χρόνια φωνητικής, αυτά. Και από εκεί και πέρα όπου έχω δουλεύσει, από μαγαζιά με λαϊκό πρόγραμμα, από μπουάτ, στην να πάνω μια ξεκίνησα να τραγουγάω. Και, ναι. και αυτό αποτύχει. Ναι, ναι, το Αυτά ήταν πραγματικά αποτύχει. εκεί γνώρισες και τον Μιχάλη, όπως λέει ο ναι, Μιχάλης, ναι, το ναι, ξέρω από τόσο αυτό. Κανονικά, είναι σοβαρά πριν, τότε έπαιζα μπάσκετ. Ναι. <laughs> Δεν αυτό, αυτό έκανα. <laughs> Η Καλό πάντως, καλό ξεκίνημα η επαναμιά, έτσι. Είναι λίγο ψυχρολουσία, γιατί επειδή, επειδή ήταν μικρός ο χώρος και επειδή ναι. έπρεπε να στηριχθεί ουσιαστικά στο όργανό σου που έπαιζε, ε, ήταν πολύ κοντά οι ακροατές, δηλαδή έβλεπες οποιαδήποτε αντίδραση, είτε τους άρεσε ή δεν τους άρεσε αυτό που ακούγανε Ζωρικο. Ήταν πάνω πάνω σου ακριβώ. Δηλαδή ήμουν εγώ, παίρνω για ο Σερβίπρο, ενδιάμεσα ένα διαδρομάκι και αμέσως ήταν ο πρώτο πελάτη. Δηλαδή, άμα δεν μάρες άρεσε μια κλώδια, πολύ ο ε, <laughs> <ποτά. laughs> ναι. <λέγανε>. Ο <laughs> και ο Παρασκευάς. Και ο Παρασκευάς. Τεχνοκράτης ο Παρασκευάς. Μορφή, δεν και Παρασκευάς. Και το αυτό. Ε, Έχει δουλέψει όμω και σε μεγάλα μαγαζιά. Δηλαδή μεγάλα. Σε μεγάλα. Ναι, Όχι σε... γνωστά μαγαζιά. Έχω ε, μία σεζόμισια έχω δουλέψει. Σε αγαζί που ήταν στα όρια του μπουζού και που λέμε. Θέλω να σα ρωτήσω το πιο δύσκολο ποιο είναι από τα δύο. Θεωρούν α πούμε ότι οι μικρέ κοινέ είναι έλαμορ, εντάξει. Ε, Μένα μου είναι δύσκολο γιατί δεν. Επειδή την έχω αφήσει στην κιθάρα αρκετά χρόνια, πούμε, και δεν έχω ασχοληθεί, μου είναι πιο δύσκολο γιατί έχω το νου μου στην κιθάρα. Δηλαδή είναι αλλιώ να, να τραγουδά και να σου παίζει κάποιο και να έχει το νου σου μόνο στο τραγούδι και στο πώ θα το ερμηνεύσει, και αλλιώ είναι να έχει το νου σου και στο όργανο. Γενικά, σαν χώρο, αυτό που έλεγε πριν, α πούμε, ότι είναι ο κόσμο είναι ανάσα. Είναι, είναι κοντά σου, πράγμα. ξέρω εγώ. Δεν είναι Όχι, Εγώ, αν δεν το βλέπω τον κόσμο, δεν μπορώ. Έχω τύξει, α πούμε, σε συναυλία που πέθανε η προβολή σε πάνω μου και δεν μου άρεσε, γιατί ένιωθα εκτεθειμένη πολύ και με ενοχλούσα. Δηλαδή, επειδή έχω ξεκινήσει έτσι, με... με γεμίζει η επαφή με τον κόσμο. Να ξέρω, δηλαδή, την αντίδραση και αν αυτό που κάνω ε, του αρέσει όχι. Δεν μπορώ δηλαδή να με χτυπάει ένα προβολέα και να με θαυμάστε με ξέρω εγώ και δεν με νοιάζει τι γίνεται κάτω. Πάντω μπορεί αυτό να είναι και πιο ασφαλέ γιατί είχε τύχει να κάνουν live στο μαγαζί παιδιά τα οποία είχαν δουλέψει σε μεγάλε σκηνέ και τα βρήκαν μπαστούνια. Όταν είδανε τον άλλον στο ένα μέτρο. Με και στο μαγαζί που έρχομαι ήταν να ανεβαίνω πόσε φορέ έχω πει. Πολύ ντάλλα είχε εδώ πέρα. Αντιλιακό φέρτε μου. Πολύ ωραία. Αυτό όμω είναι ζώρικο σχολείο. Είναι πέρα από το αν ξεκίνησε. Έχει δουλέψει κάποιο νομίζω. Έχω, ας πούμε, έχω συμμαθητές από το δύο που είναι πάρα πολύ καλές φωνές, πολύ ταλαντούχοι mm -hmm. ε, και δεν την μπορούν αυτή έτσι την πολύ κοντινή απόσταση, νιώθουν κάπως. Εγώ συνήθισα έτσι και ζω με αυτές, σαν να τραγουδάω στην παρέα, είτε έχει 100 άτομα το μαγαζί, τα 200, βλέπω και τον τελευταίο ας πούμε. Yeah, θα, πάνω... και την κουβέντα από πάνω, το Ανωνικά, βάζομαι, έτσι, θα του αφήσω έτσι. Πάμε για μένα έχουν έρθει. Για πε μου, εσύ θα, θα <laughs> μου πει: Θέλει να βάλουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Εσύ θα μου πει. ή θε να τραγουδήσεις, Όχι, εσύ τραγουδά. Εγώ τραγουδάω. Πε, τι θε, Βάζουμε ένα. Ξέρω βάλε. Από το και μαγαζί. Να, βάλε και να εσύ διαλέγει από το μαγαζί. Με, Εγώ δεν ονείρε. τα έχω ακούσει αυτά. Λοιπόν, <laughs> η ρεβίκα πρέπει να σα πω ότι εμφανίζεται στη μουσική σκηνή Βάτραχη. όπου από εκεί έχουμε επίση live εγγραφέ. από το πρόγραμμα δεν είναι τίποτα σφιαγμένο, βέβαια. Τίποτα από στούντιο, ό,τι ακούτε είναι, όπως είπαμε, γυμνός, σκέτο και αληθινό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι που λέει η Ρεβέκα στο πρόγραμμά της, το «Αργα, αργά». Και θα ξανάρθουμε. Αργα, αργά, βαριά, μους το σκοτάδι το κουράσμενο βήμα σου να σε ξερνείτε κάθε βράδυ κάθε βράδυ το κουράσμε βήμα σου, να σε κάθε βράδυ κάθε βράδυ κάρδιο χτυπάς προς το παραθύρο της σκο... <ΣΣΣΣ> Σε παίρνουν τα χαράματα ενώ αυτή Και μην μπονάς, δελιπάτε, δελιπάτε, μην τηράνεσε αδικά. Και μη και πα, και εδώ τα παιδιά σου γράφουν διάφορα. Εκεί δεν βλέπω ούτε σε άλλο γιατί έχω ομοιοποία. Ναι, ε, σου λένε βρέ, κορίτσι μου, τη φωνή είναι αυτή. Ε, διάφορα σου λένε απίστευτη μπράβο, ημερούλε, κρυστάλλο. Ο Θεό ευλόγησε, Ρεβέκα κλπ. Πώ είναι Ρεβέκα να έχει τόσο ταλέντο παιδί μου απάνω σου, Σαφώ. Ε, Επάνω μου, Πώς λίγο βαρύ. <laughs> ναι, για πε. Με τώρα θε να κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε, α πούμε. Όχι, όχι, γνωριζόμαστε. Γνωρίζεις. Αλλά αυτό δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ. Σε έχω μαλώσει που υποτιμά το ταλέντο σου. Δεν το υποτιμάω, απλά δεν μπορώ να είμαι και κατά αυτό που μου λε, α πούμε. Πολλέ φορέ μη μιλά ενδιάμεσα γιατί αυτά που λε είναι σαν να ακυρώνει το ταλέντο σου. Για μένα είναι πάρα πολύ βαρύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή την ώρα που τραγουδάω δεν μπορώ να με ενδιάμεσα στα κομμάτια που δεν τραγουδάω έτσι. Ναι, αλλά δεν μπορεί και εκεί διαφωνώ μαζί σου να δίνει μια εικόνα για τον εαυτό σου που δεν είναι στη Σε αυτό έχει δίκιο. Απλά δεν μπορώ να είμαι όλε τι ώρε έτσι. Μου δεν πολύ μπορεί ο, ο κόσμο να βαράει χαρακύρια από κάτω και εσύ να λε πω: Ποβλακία είπα, Γιατί τότε μου έρχεται να ανέβω στη σκηνή να σε πλακώσω. <laughs> Όπω μου έρχεται να δίνω και τη νεροφίλη δηλαδή όταν κάνετε τέτοια. Γιατί είπαμε να είστε. Τώρα μπορεί τα παιδιά να μην πιστεύουν και αυτά που λέω. Αλλά παιδιά είναι αλήθεια αυτό. Ε, ο χώρος και γενικά το επάγγελμα αυτό ευνοεί να γίνεις ψώνιο. Εδώ έχουμε το αντίθετο. Θα σας βάλω σε λίγο πρόβα από το μαγαζί της Εροφύλης με τη Ρεβέκα. Κάνει μία πίσω από το μικρόφωνο για να ακουστεί οι άλλοι. Κάνει άλλη πίσω δεν ακούγεται καμία. Δηλαδή εντάξει κάποια πράγματα να μην καβαλάμε το καλάμι αλλά δεν έχουμε και δικαίωμα να υποτιμάμε τον εαυτό μας. Εκεί διαφωνώ με σένα. Τι έλεγα όμω, τώρα, πες μου πώς είναι. Να έχει τόσο ταλέντο, για πες. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. <Σε> Καταλαβαίνω την αντίδραση απλά του κόσμου. Ε, μπορώ να το καταλάβω μόνο όταν μπαίνω εγώ στη θέση του, α πούμε, με τραγουδιστέ που έχω αγαπήσει εγώ και μπορώ να καταλάβω περίπου πώ αισθάνονται. Αυτό. Κάπως Κάπω έτσι. Δεν λέω ότι είναι τόσο. Δεν μπορώ να συγκρίνω τον εαυτό μου με έναν άνθρωπο που έχει 40 χρόνια καριέρα, α πούμε. Ναι, εντάξει. Αλλά συνειδητοποιεί ότι αυτό που φέρνει είναι Θεοδόρο. Δεν νομίζω θείο δώρο. Ότι, το συνειδητοποι... ότι είναι Θεοδόρο. Είναι καταρχήν γιατί μπορώ να εκφράσω τον εαυτό μου. Όσο μπορώ και όσο μου επιτρέπει τέλος πάντων η φωνή μου. Το μέγεθο του το καταλαβαίνει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς. Ε? Δεν μπορώ. Έχω mm. μια υποψία ας πούμε. Να σου πω, μπορείς να μας πεις ένα τραγούδι γιατί δεν σε σκοτώσω αγαλήθεια. Ναι. <στονίκησε> αυτό μπορείς. Ξέρεις το ποδάκι. Αυτό ξέρω να κάνω καλό. Έχω πια πιάτο καρπονάρα <laughs> <laughs> πριν μισή ώρα. <laughs> Όποια και να Ό,τι και να σε, Κάνε μου απόψε Συντροφιά Δε σου ζητάω να μ' αγαπήσει το ζητώ, μπαρηγοριά. Αν είναι η και ξαναρχίζω απ' την αρχή, πόσες γυναίκες έχω γνωρίσει, έφυγαν δίχω Δεν έχω καμιά μισήσι Στο ρυζικό μου έχει γραφτεί Αν είναι η μοίρα μου σαν κάτε Έχω πεθαίνω και ξαναρχίζω απ' την αρχή. Λοιπό, κουλιτάρα, να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι που έχει πει πολλές στο πρόγραμμά σου. Ρωτάω τον. σε ξανά το ποτέ φαρτσά κι αυτός μ' ακούει και ζεβίνει και αυτός μ' ακούει και ζεβίνει Καλή σου μέρα αν ξυπνάς κι αν μαζί του να μην του πάρεις ψεύτικα το πρωινό, φίλη του. Το πρωινό, φίλη του. Εσύ, αγερή, που ήρχεσαι από τα δικά τη μέρη από τα δικά τη δεμέρη. σε ένα μήνυμα, κι αυτή να μην το ξέρει, κι αυτή να μην το ξέρει. Και εσύ που περνά μέσα από την αυλή τη και στον κάθεφευτη σου αστηρό για λίγο τη μορφή της, για λίγο τη μορφή της. Να ανοίξω και το μικρόφωνο, το ξέρω. Σωστά κι αυτό. Λοιπόν, ε, κάτι ρωτάει Κρυστάλλο εδώ. Κρυστάλλο μου τώρα το είδα επειδή κοιτάω και άλλα πράγματα. Συγχώρεσέ με. Ε, όμως είδα τη ρώτησες. Λέει, ρώτα ε, τη Ρεβέκα είναι ένα στίχημα για εκείνη να μπορέσει να αποδώσει στα μέγιστα ένα τραγούδι που την ενθουσίασε και πότε νιώθει ευχαριστημένη με τον εαυτό της. Ε, στίχημα. Θέλω να μπορέσω να το πω όσο καλά το ακούω. Ναι. Το σκέφτομαι τώρα. Ε, προσπαθώ πάντα να δώσω κάτι περισσότερο γιατί συνήθω τα τραγούδια που με ενθουσιάζουν είναι ήδη σε ένα επίπεδο και φυσικά είναι πολύ εύκολο να το πα στο παραπάνω επίπεδο όταν στο έχει φέρει κάποιο ένα υψηλό επίπεδο. Είναι κάποια... πιο δύσκολο. Ε, είναι πιο εύκολο γιατί έχω ένα τραγούδι α πούμε που το λέει η χαρούλα. Λέμε τώρα έτσι: Χαρούλα είναι η χαρούλα. Ε, δεν σου κάνουν όλη την demo με τη χαρούλα. Να ναι, ναι, ένα... για Να το πα εσύ πιο πάνω από τη χαρούλα σημαίνει ότι σημαίνει ότι βλέπω εγώ κάποια πράγματα που θεωρώ ότι θα μπορούσαν να αποδοθούν καλύτερα, τις λεπτομέρειες ουσιαστικά, κάνω τώρα τους άρεσμα, αλλά τη βασική δουλειά την έχει κάνει άλλος. Για μένα σημαντικό είναι ένα τραγούδι που το πιάνω πρώτη φορά εγώ στο στόμα μου και κανεί άλλος, mm -hmm. να μπορέσω να το φτάσω σε ένα καλό επίπεδο. Mm -hmm. Αυτό είναι στοίχημα. Ενώ θεωρείς ότι τα άλλα που σου αρέσουν από κάποια ε, καλλιτέχνη είναι ήδη... σε ένα επίπεδο και βλέπω τις πολύ μικρές λεπτομέρειες εγώ. Είναι πιο δύσκολο να πάρεις ένα τραγούδι που δεν το... Δηλαδή ε, που το συστήνεις εσύ ουσιαστικά με τη φωνή σου. Γιατί εκεί είσαι τελείως εσύ. Mm -hmm. Σίγουρα είναι δύσκολο να φτάσεις παραπάνω ένα κομμάτι με κάποιους τραγουδιστές οι οποίοι είναι καταξιωμένοι, έτσι. Ευχαριστημένοι τώρα με τον εαυτό μου είμαι, αν Είσαι ε, ποτέ, καταρχήν Πολλέ Πολλές φορές. Α, είμαι ψωνάρα ναι. κατά βάθος. Α, ναι. Απλά είναι δύσκολο να γίνει. Αλλά ψωνάρα είμαι. Ψωνάρα είναι μία σκάμα αυτό που κάνω, όχι με την πάρτι μου. Δηλαδή, όταν ακούω τον εαυτό μου, δεν ακούω εμένα σαν Ρεβέκα, ακούω μια τραγουδίστρια. Δεν το έχω... Ε, χωρέσει τελείως αυτό που έχω. Ίσως γιατί δεν έχω ασχοληθεί και αρκετά, δηλαδή περιστασιακά τραγουδάω πλέον. Με τα τελευταία δυόμιση χρόνια δεν είμαι ενεργή. Έχει κοιτάξει να κάνει πιο... μια καριέρα, ρε παιδί, μια δισκογραφία. Όχι. Να τα βρει με τι εταιρείε, Όχι, να... όχι ποτέ. Γιατί. Δεν έχω ασχοληθεί γιατί θεωρώ ότι πλέον από, από συναδέλφου που ακούω όταν μου λένε ότι πρέπει να του πα έτοιμη την παραγωγή και απλά να το κυκλοφορήσουν ουσιαστικά να κάνουν τη διανομή. Γιατί να το κάνω αυτό σε μια εταιρεία. Που θα μου δώσουν δηλαδή και έτοιμο να του τα πάω τα κομμάτια, θα, θα μου πούνε ας πούμε, για του δικού του ενορχιστρωτέ, για του δικού του συγχολήπτε, για το δικό του στούντιο. Τα γνωστά, yeah. Εντάξει, συλλογικό είναι, είναι έτσι, έτσι. Έτσι λειτουργούν οι άνθρωποι. Επιχειρηματίε είναι. Καθένα τη δουλειά του κάνει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει και εγώ να. Είναι που πας σε ένα μαγαζί και θε να αγοράσει κάτι. Και σου λέει ο άλλο πάνω τρει φορέ την τιμή. Και όχι την ποιότητα που θε. Το αν θα το αγοράσει ή όχι είναι δικό σου θέμα. Και ευθύνη. Σωστό. Είπαμε για χαρούλα. Χαρούλα. Τι θέλεις τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω, ποιοι καλλιτέχνες <coughs> σε έχουν σημαδέψει. Σε έχουν επηρεάσει, γίνανε φάροι αυτό που λέμε για σένα. Μέχρι κάποια ηλικία ήμουνα όχι φάν που λένε, της Αλεξίου. Ε, μπορούσα να καταλάβω και πού γελάει ας πούμε, ακόμα μέσα στο τραγούδι. Παρα... Παρατηρούσα μέχρι και τα χείλη πούμε, όταν άνοιγε πολύ. Μ' αρέσει τα τραγούδια που έχει πει και ο τρόπο που Δεν μπορώ να την ακούσω σε όλα. Τη Βιτάλη, α πούμε, την ακούσα όλα τα κομμάτια. Ανεξάρτητα αν μου αρέσει το όχι. ή Και το Χρυστοδουλόπουλο επίση. Ναι. Mm. Α μην το συζητήσουμε αυτό. Το... Όχι, το Χρυστοδουλόπουλο δεν λέω ότι μου αρέσουν τα κομμάτια του. Απλά βμάζω την τεχνική του. Λοιπόν, θα σα πω μετά την τεχνική. Είναι πολύ καλό τραγουδιστή. Μια... Πώ μου την έφερε ένα βράδυ στο μαγαζί, θα σα πω μετά. Θέλει να πούμε κάτι τη καρούλα, θε να βάλουμε. Γίνεται το Χρυσταφυλόπουλο. Βορεί <laughs> <laughs> με λάκρη, να πούμε, Θα πούμε, θα πούμε. Άμα δες, θα πούμε δεν σταθούμε με ένα θέμα, δεν σταθούμε. Ε, θε να πούμε χαρούλα. Λάι, τι να βάλουμε. Έχω χαρούλα εκεί εγώ. Ναι, έχει, το φεύγω. Φεύγω, όχι το φεύγω. Α το, το φεύγω. Γιατί αφού ήρθαμε τώρα, να φύγουμε τόσο νωρί. Ωραία, ε, παίξε ό,τι θε. Μπορώ να το παίξει τώρα αυτό που σκέφτομαι. Θέλεις να πούμε κάτι άλλο για να σκεφτώ ότι θα πούμε από χαρούλα. Όχι, καλό στην. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σου, Ροφίλη. Γεια σου, Ροφίλη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θέλω να φέρουμε και το σκύλο. Mm -hmm. Δεν θέλεις να πούμε κάτι άλλο. Ναι, πες. Ο Θεός βοηθός. Δεν ξέρω αν ακούγεται κιθάρα μέσα. Στα σύνεφα ζωή μου, μακριά απ' τη φυλακή μου να με πα, να μ' ο αέρα. Σαν το ξύπνημα μια μέρα, να γελά. Να κουρνιάζω στο πλευρό σου, με στο παραμύλι σου να με βρει. Να ακουστεί το όνομα μου και σειράγει σε καρδιά μου κι ας χαθείς, ας χαθείς. να με σήκωνε ένα κύμα να με γλύτρωνε από το κρίμα τη ψυχή. Σε πλύνει το θυμό μου να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις Να ερχόταν ένα βράδυ να είχε και κι όχι σκοτάδι να το ζεις Να μπορώ να σε κοιτάξω κι να προσπεράσω κι ας χαθεί. τα πόρνες της στιγμής να μην έχω να θυμάμαι όλα αυτά που με πονάνε να να μην ξέρω πια τι κανει άλλο να μην με πικράνεις δεν μπορώ δεν μπορώ σε κοιτάζω και στα λόγια να μην βάζω Σ' αγαπώ. Θα Περάσει η ώρα και δεν θα προλάβουμε να σα ακούσουμε πολύ. <χι> και κοιτά τώρα το ρολόι και είναι ώρα 6.30 και είναι σε μισή ακόμα ώρα. Είναι νωρί ακόμα και δεν το πήρα ήδη. <χι> τώρα βέβαια από την άλλη δεν θέλω και να σε κουράζω γιατί ξέρω ότι είναι κουραστικό σήμερα δουλεύει κιόλα. Δεν με κουράζει, Μέροχόλιο. Τότε μην ανάβει τσιγάρο. Θα μα πει άλλο ή να βάλω. Άντε να πω αμένα. Ποιο όμω τώρα, έχω με... κολλήσει, αγχώθηκα. Ούτε <χι> <Είτε χι> του τόνου <χι> δεν θυμάμαι <χι> να... <χι> <χι> <χι> Αυτό na na na na na na na na na το na το na na na na na na na na na na na na na na na na χαρούλα, na na το ξέρει. Να ζητήσω συγγνώμη για τα λάθο ακόρτα και όσο μπορώ, συνοδεύω τον εαυτό με την κιθάρα. Έτσι. Καπνίζες σκαρέλια στη σκάλα. Σήμερα θυμήθηκα κι άλλα. Να σε που χαγινη σκιά σου. Που η δική μου ευτυχία ήταν η δικιά σου δυστυχία. Κι απ' το ρηγμένο μαντίλι που είχα στα μαλλιά, με πνίγαν αγάπη. Μου οι φίλοι, φίλοι από τη δουλειά, με έκριναν παλιά. Τα δυο σου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 Τίποτα δεν βρήκαμε να αξίζει, και άφησε τη μνήμη καιρό. Να το συνεχίζει. Τάσπερο και εντυμένο σεντώνει, έγινε πανί για τη σκόνη. Και από το καινούριο καθερεύτη που έχω φέρει εδώ θα βλέπεις τον ήλιο να πέφτει όπως βλέπω εγώ το παλιό μου εγώ να λέει στο φταίχτη θυμάμαι τίποτα δεν άξιζε να πάμε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 Θα το συνεχίζει, θυμάσαι... Το λοιπόν, ξέρει κι άλλος ο βδογμάτες. Για μέσα, να... <χω> <χω> εδώ <διάφορα> τα <χω> λοιπόν, τα αφού βάλουμε. Λοιπόν, θα της κάνουμε μια έκπληξη. Όταν έκανε πρόδες με εροφίλη γιατί κάποια στιγμή τραγουδάνε και μαζί στο μαγαζί, ο Μιχάλης τις έγραφε και δεν ξέρω πόσο το γνωρίζουν και οι δυο τους, Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα όποια πρόβα είναι παιδιά έτσι. Παπαράτσι είστε... Τα παιδιά προσπαθούν. Είστε, είστε παπαράτσι έτσι. ήθελα να στο κάνω αυτό. <laughs> λοιπόν τα παιδιά στην πρόβα προσπαθούν να μάθουν το κομμάτι. Δεν το ερμηνεύουν κανονικά. Το γνωρίζουν αυτό. Νομίζω όλοι. Κάτσε το, βρε Ιαν, Ιαν. Λοιπόν ε, θα σας βάλω την πρόβα. Αν ακούσετε και κάτι παραπάνω δεν πειράζει. Ξέρετε είναι κυπριβαί η κατάσταση λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την να δούμε ποια από τις δύο θα, θα κάνει πάσα να τραγουδήσει η άλλη. Δεν <laughs> θα πείστε Καμία δεν ξεκινάει. Και να πάρει και μια ανάσα η ραβέκα. Κάτε να το βρω πούντο. Να το δω. Να πάρουν μια ανάσα. Μη πετάει φτερό στο πέλαγο Εμένα αγαπτή Τι να θυμιθώ Απ' τα μάτια σου Που χώναν τα δόναν λυνα. Τι να θυμιθώ Απ' τα μάτια σου Που χώναν τα δόναν Μ' αργήσεις πολύ, πες μου πως θα'ρθείς πριν να σβήσουνε οι φάροι Μ' αργήσεις πολύ, πες μου πως θα'ρθείς πριν να σβήσουνε οι φάροι Τίποτα. Κρύβω τα λόγια μου με ένα τσιγάρο Έξω τα χρώματα σβήνουν και χάνονται Δίνω τα μάτια μου ανάσα να πάρω Πως βραδιάζει νωρίς όλα εδώ Φαλκόδη στενό κάθε πόλη μυρίζει μοναξιά και καπνό. Κάττα τα φώτα στη πόλη που χώρα και μπρο τη φωνή σου να λέει σ' αγαπώ Σ' έχω χάσει μέσα σ σ σ στα κίτρινα φώτα στη πόλη <hari> που χώραγε βρώτα τη φωνή σου να λέει αγαπώ Όλο το απόγευμα σ' ένα παράθυρο Και κατά διάφορα κόσμο περνάει. Κάποιο ραδιόφωνο μόλι πακούεται, Δίχω στερά η ζωή μου που πάει. Έτσι ζει νωρίς, όλα εδώ. Σαν φίνα, λέει Το μπαλκόνι στενό. Κάτε μυρίζει. Μοναξιά και καπνό. Και μένο. Κάτ' τα κίτρινα φώτα Στην πόλη που χωράγε πρώτα Τη φωνή σου να, να ναι. λέει σ' αγαπώ Σ' έχω χάσει Μέσα στα κίτρινα φώτα όλοι που χωράγε πρώτα τη φωνή σου να λέει Λοιπόν, το εσείς, το... εσείς ακούγατε την εροφίλη και εγώ ακούγα και τη ρεβέκα ακούγα στερεοφωνικά, έτσι γιατί όση ώρα <laughs> ακούγατε τραγουδάει εδώ, δεν σταματάει <laughs> Είναι... mm -hmm. ναι, mm -hmm. αλλά δεν ξέρει ποιο τραγούδι να πει ποιο να πει παιδί να κάνω τραγούδια ξέρεις <laughs> Ναι, αλλά δεν μου έρχονται τώρα όμως Όποιο mm -hmm. θες Ε, στον πάτο της θάλασσας Μέτζο Άλτο <laughs> <laughs> <Λέως> δηλαδή. <laughs> μήλα πιο, πιο, πιο κοντά στο μικρόφωνο Εντάξει Κοντά στα κύματα Θα χτίσω Το παλάτι μου <laughs> Θα βάλω πόρτες Μαλισίδες Και παγόνια Θάλασσα θα ρίξω το κρεβάτι μου Γιατί και οι έρωτες μου φάγανε τα χρόνια Να κοιμηθώ στο πάτωμα Να κλείσω και να κλείσω και τα μάτια γιατί υπάρχουν για το που γίνονται που γίνονται κομμάτια ξυπνάω μες και ανοίγω το παράθυρο. που κάνω πιο σου τόπε αδυναμία που λογαριάζω το μηδέν μου με το άπειρο και βρίσκω ανάπειρο το κόσμο στα σημεία να κοιμηθώ να κλείσω και να κλείσω και τα μάτια γιατί παρκω και για το μάτια Ξέχασα όλα τώρα Δεν ναι, είσαι αντικειμενική να... Άσε με που δεν είμαι αντικειμενική Εγώ δεν είμαι αντικειμενική Εσύ να, μα, γι' αυτό μαλώνω μαζί σου Όταν λέω ότι σε υποτιμάς Να πω στα παιδιά που μπήκαν τώρα Και που είναι και στον εξώστη Ότι σήμερα στην εκπομπή μας ε, Έχουμε τη Ρεβέκα Αναστασιάδου Μια εξαιρετική φωνή Ένας φοβερό άνθρωπος Ένας σεμνό παιδί Και μια ταλεντάρα Και πες ό,τι θες Εγώ θα το λέω και εσύ να ε, να και να βέβαια αυτό που ακούτε είναι ένα μικρόφωνο, μια κιθάρα και μια φωνή. Πιο λιτό και πιο απλό δεν γίνεται. Και αυτό είναι και το σπουδαίο τη όλη υπόθεση. Ε, ότι κάποιοι άνθρωποι δεν χρειάζονται παραπάνω από αυτά. Ε, θα σα πω λοιπόν τι μου έκανε μια φορά έτσι, για να σπάσουμε και την τραγουδήλα που λέει και ο δάσκαλο ο πλέον Λοιπόν, mm -hmm. τις, mm -hmm. μιλάγαμε και τη έλεγα για τα σκυλάδικα. Mm -hmm. Ότι εγώ δεν τα πάω, τα σκυλάδικα και αυτά <laughs> <και πλαμένο>. είναι. <laughs> λοιπόν. Και, και ένα βράδυ είναι... μου λέει: Θα σου παίξω κάτι, <laughs> ένα Μένει, τραγούδι. Δεν ήσουν εσύ. Δεν εγώ ήμουνα. Ήσουν εσύ. ήσουν εσύ, αλλά ήταν μια παρέα στο μαγαζί. Είχα έρθει για να πιω ποτάκι. Mm. Και μιλάγαμε με τον Μικάλ, μου λέει... Πέρσι λοιπόν, είχε γίνει αυτό. Ρε, αυτό. Ρε, ρε, ρε, ναι, μου λέει, Ναι, ναι, να πει κανένα τραγουδάκι άμα θέλει, μου στάρει. Εντάξει, να Και είναι κάτι παλικάριά που έχουν έρθει γιατί εμεί το αυτό πριν. Ε, και έχουν έρθει και έχουν γενέθλια. Έχει ένα από την παρέα γενέθλια. Έτσι έπιασα εγώ στην κουβέντα και πέρα Τη έκανα πλάκα. τι έγινε ρε παιδιά, Γιατί ξέρει, Πέσανε πολύ ρε παιδιά. Είμαι λίγο μηνόρε εγώ. Δεν ναι, κουστάει να σου πω καν σκυλάδικο, όλο θέλετε. Ω, ξέρω εγώ χαμό, α πούμε να πούμε. Είσαι τρελή, το... ναι. τελείω, ναι. Λοιπόν, ξεκινάω, παίζω το κομμάτι, χειροκροτάνε α πούμε και αυτά. Ω, μπράβο, το τραγούδι. Ναι. Ε, θα μα πει και το σκυλάδικο. Λέω Μα μόλι σα το είπα του π σιγά λέει ποιο αυτό λέω ναι αυτό ήταν σκυλάδικο τι εννοSLIσKYLANDIKO σκυλάδικο ρε παιδιά ξέρω εγώ τι εννοεί σκυλάδικο ποιό τραγουδί ήταν ρε milhões είχε σκυλάδικο; Ποιός το λέει ποιο ποιο ποιο λέει αυτό; ποιός το λέει λέει αυτό το ποιός το λέει λέει αυτό λέω ο μάκης μυρωπέζει ποιος τον Μάκη αυτό το τραγούδι μου λέει να το λέω ναι ρε, εγώ το θυμάμαι αυτό και... Κοίτα, λέω... υπάρχει τέτοια άποψη ε, διασκευή, υπάρχει, δεν είναι δική μου ιδέα. Έχει γίνει με κιθάρα αυτό το κομμάτι, βέβαια εντάξει είναι λίγο διαφορετικό. Εγώ το ναι, ναι, ναι, ναι, τι, λίγο ναι, ακόμα ναι. πιο έντεκο. άκουσα άλλο τραγούδι τώρα, τι μου λες εσύ. Σου αφιλικό. λέω ότι το έχω ακούσει και εγώ με κιθάρα μόνο και μ' άρεσε. Μη μου πει <coughs> ποιο είναι το σκυλάδικο που θα πεις, απλώς το πες, το. Πες, έτσι, Να Το θυμάμαι εγώ τώρα. But that's Ξεκινάει, δώστε μου δευτερόλεπτα. Ξέχασα το κομμάτι πώ ξεκινάει, παιδιά, βέβαια δεν είμαι Σπασμένο καθρεύτη ποιο να ήταν ο φταίχτη της σου φωνιάς έχει γίνει το βλέμμα σου νύχτα με στα δίχτυα, χυμωνιάτικη νύχτα που τη δέ Το καημό σου να μου πεις έλα έλα έρωτα μου μες τα χέρια μου να ζεσταθείς η φωνή σου παράπονο ραγισμένης καμπάνας μη της μάνας και καημός έχει γίνει το βλέμμα σου νύχτα, με στα δίχτυα, χειμωνιάτικη νύχτα, που τη δέρνει ο νιάς. Έλα, έλα κοντά μου. Το μου πει. Ελά ελα ερωτά μου. Μ'esta χέρια μου να ζεστά. Ελά ελα κοντά μου. Ελά το καημόσου να μου πει. Ελά ελα ερωτά μου. Μ'esta χέρια μου να ζεστά. Μάγο αγάπη. Απλώ είσαι μάγος, Μην μιλά τραγούδα. <laughs> δηλαδή εσύ δημιουργήθηκε για να τραγουδάς, Αυτό τα λε καλύτερα όταν τραγουδά αλήθεια.